Όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Τα κομικά στοιχεία στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια είναι προφανή και δύο πρόσωπα τα θυμόμαστε όλοι. Τον Θερσίτη, ο οποίος ταυτοχρόνως σατυρίζει και προπυλακίζεται και είναι ένα πρότυπο που θα το ξαναβρούμε στη συνέχεια και εκείνο τον τύπο, τον ήρωα που θέλει να διώξει τον μεταμφιασμένο σε ζητιανό Οδυσσέα αλλά τελικά επακολουθεί συμπλοκή και πετύχεται ο ίδιος έξω. Ένα καθαρά κωμικό πρόσωπο αυτή τη φορά χωρίς να απευθύνει σκόμα. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα να έχει αυτά κατά νουν, ο Αριστοτέλης, όταν έλεγε ότι ο Όμηρος και τα τη κομουδία σχήματα πρώτο υπέδειξαν. Το πιθανότερο όμω είναι ότι έχει κατά νουν, καθαρά κομικά έργα, τα οποία απεδόθησαν και αυτά στον Όμηρο, όπω είναι ο Μαργήτη, μια φυσιογνωμία που πολλά πίστα το έργα διπίστα διπίστατο πάντα, με δυο λόγια και Ριμοσπίτη, και όπω είναι η έκτοτε, κυρίαρχη ακόμη και στο Μεσαίωνα για προφανεί επίση λόγου. Έτσι λοιπόν μια γενεαλόγηση της λόγιας ή κομμουδίας θα πρέπει να αρχίζει από τον Όμηρο. Παρ' όλα αυτά τόσο αρκεί για τον Όμηρο διότι για τη δική μας γενεαλογία για την οποία είπα την προηγούμενη φορά ότι θα προϋποθέσω τη συνάρθρωση της σάτυρας και του διαφωτιστικού εγχειρήματο. σημασία έχει μάλλον ο αρχίλοχος. Και γενικότερα η Ιαμβογράφη. Τώρα εδώ θα χρειαστεί λίγη ακόμη φιλολογία βεβαίως, βεβαίως θα προσπαθήσω να την συνοψίσω όσο γίνεται. Στον αλεξανδρινό κανόνα από τον οποίο παραλαμβάνουμε εμείς τις κατηγοριοποίησεις έχουμε ας φανταστούμε τρεις στήλες. Στη μία είναι η κυρίως λυρική ποιήση στη δεύτερη είναι ο Ιαμβος και στην τρίτη στήλη είναι η ελέγεια. και κατηγοριοποιούνται Κοντρικά μιλώντας, με βάση τα όργανα. Η κυρίω λυρική ποιήση είναι αυτή που το βασικό όργανο της είναι η λύρα, ή η φόρμιγκς, ή η η, η ελεγεία έχει για βασικό όργανο τον αυλό και επομένω είναι ένα αρκετά πιο ανατολίτικο, ας πούμε, είδος. Και ο ίαμβος μπορεί να έχει την ίαμβίκη, αλλά γενικώ είναι πιο ασαφής η κατάσταση. Εκείνο που τον ξεχωρίζει είναι το μέτρο του, το οποίο είναι κατά βάση το ίαμβικό τρίμετρο, Μπορεί όμω κάλλιστα να είναι και το τροχαϊκό τετράμετρο. Βεβαίω δεν έχουμε στεγανά. όπως και η κυρίω λερική ποιήση χωρίζεται σε μονοδία και σε χωρική, αλλά ο ίδιο ποιητή μπορούσε κάλλιστα να γράψει χωρικά ή μονοδιακά τραγούδια. Έτσι, ο Αρχίλογο, ο οποίο θεωρείται ο κατεξοχήνιο έχει γράψει και λεηγίε. Και αν θέλουμε να σκεφτούμε και μια άλλη διάκριση, θα λέγαμε σημασία έχει το πόσο πρόσφατη η απόμακρη κιόλα είναι η διάσπαση της παλεποτέ αραγούς